Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε ειν και αι και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα η ο Θεός ημών, δόξα η βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρό των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάση σκυλίδος και σώσον αγαθέ τὰ ψυχά ημών. Αμήν. Καλησπέρα Είμαστε στο στίχο 115 του 118 ψαλμού που μελετούμε και προχωρούμε στη συνέχεια στο 116. Το 115, το 115. Φτάσαμε μέχρι το 114. Ε, μερικούς στίχους που έχουν νοήματα τα οποία έχουμε μελετήσει και την άλλη φορά προηγούμενες φορές θα τους κοιβάζουμε απλώς και θα τους παραβλέπουμε για να προχωρούμε να τελειώσει αυτό ο μεγάλος ψαλμός του Δαβίδ Λέει λοιπόν στον 115 Εκλίνατε απ' μου πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα συντολά Θεού Φύγετε μακριά από μένα να εκλίνετε απ' αιμού, εσύ υπονειρευόμενοι και θα εξερευνήσω τις εντολές του Θεού μου βέβαια εννοεί εδώ ο προφήτης και τους εχθρούς των εντολών του Θεού στην πρακτική μορφή της ζωής αλλά μπορεί κανείς να πει ότι για να μπορέσει ο άνθρωπος να μελετήσει όντως των νόμων του Θεού πρέπει να φύγει από μέσα του από μέσα στην καρδιά του όλα τα στοιχεία της πονηρίας όλα τα στοιχεία τα οποία τον τραβούν μακράν του Θεού πολλές φορές διαρωτούνται πολλοί άνθρωποι και λένε γιατί ας πούμε ε, η εκκλησία δεν κάνει το ένα ή το άλλο πράγμα για να βοηθήσει τον κόσμο να έρθει κοντά της, γιατί δεν κάνουμε συνέχεια κηρύγματα, ομιλίες, να δίνουμε φυλάδια, να δίνουμε περιοδικά, να δίνουμε οτιδήποτε τέλο πάντων, και να τραβήσει τον κόσμο τον κόσμο κοντά στο Θεό. Βέβαια, είναι καθήκον μας να ευαγγελιζόμεθα συνεχώς την Βασιλεία του Θεού. Όμως, πρέπει να ξέρουμε ότι... Ε, Παίζει μεγάλο ρόλο και ο άνθρωπος που ακούει. Όχι μόνο αυτός που δίνει τον λόγο, αλλά και αυτός που ακούει τον λόγο. Γι' αυτό είναι ανάγκη ο άνθρωπος αυτός να έχει αγαθή καρδία. Θυμόμαι όταν, όταν ε, πρωτοσυνάντησα τον Αΐμι στον Γέροντα Παΐσιο, ε, του λέω «Γέροντα, να μου πεις μερικά πράγματα τα οποία θέλω να φυλάξω στη ζωή μου, που είναι βασικά» που είπε δύο-τρία πράγματα ένα από τα δύο-τρία μου είπε πρόσεχε να έχει μέσα σου πάντοτε καλούς λογισμούς για όλους τους ανθρώπους και όλα τα πράγματα που έχεις γύρω σου δηλαδή να κάνει την καρδιά σου αγαθή γη και να σας υπενθυμίσω αυτό που λέει ο Κύριος στο Ευαγγέλιο στην παραβολή του σπορέως που λέει εκεί για τον Χριστοθεό που έσπαιρνε των σπόρων παντού και όμως ο σπόρος αυτός καρποφορούσε όχι σε όλους το ίδιο και δεν ρίχνει το φτέξι μόνο ο Θεό, ούτε στον Γεωργό ούτε στο σπόρο αλλά στο χωράφι και λέει ότι το χωράφι ήταν που είχε σημασία γιατί άλλο χωράφι ήταν δυνατό, ήταν παχύ χωράφι και καρποφόρησε εδώ και πολλούς καρπούς άλλο χωράφι ήταν πετρόδε. Και μόλις πήγε ο σπόρο να βλαστήσει, εξεράθηκε. Άλλο χωράφι ήταν πατημένος δρόμος και τόφαγαν τα, τα πουλιά. Και άλλο, ας πούμε, ήταν γεμάτο ε, ανκάθια και έπνιξαν το σπόρο. Δηλαδή, σημασία μεγάλη φαίνεται εκ των πραγμάτων, έχει περισσότερη αυτός που ακούει παρά ο ο λόγος γιατί ο άνθρωπος ο οποίος έχει είναι αγαθή γη ο Θεό θα να μάθει για τον Λόγο του Θεού μου έκαμε εντύπωση και πάντοτε βλέπω αυτό το πράγμα ιστορίες ανθρώπων που ήταν εκτός εκκλησίας και κάποια στιγμή μπήκαμε στην εκκλησία και μάλιστα με τις χειρότερες προϋποθέσεις μου έλεγε κάποιος άνθρωπος ότι εγώ για χρόνια μου έξω από την εκκλησία. Δεν είχα καμιά σχέση αλλά ένα πρωινό ξύπνησα ακούοντας την καμπάνα και γεννήθηκε μέσα μου επιθυμία μεγάλη να πάω στην εκκλησία και να πάω να προσευχηθώ στην εκκλησία. Έτσι μέσα με σκύρτησε η ψυχή μου για πρώτη φορά ένας άνθρωπος μορφωμένο, πολύ πλούσιος σε μια κοινότητα όρυμη ηλικία, όχι μεγάλος ε, όχι μεσίλικας κάτω από, το, από μεσίλικας. θα πάω στην εκκλησία ε, σηκώστηκα, λέ, λέω της γυναίκα μου, θα πάω στην εκκλησία έτσι ε, ότι έχω αυτή την ανάγκη ε, χαμογέλασαν ναι, εκείνη, πίαινε στο καλό ε, ε κοιμήθηκε σηκώστηκα και πήγα στην εκκλησία στην εκκλησία της κοινότητας που ζει σε ορία του. Μια μικρή εκκλησία αναλόγω. Μπαίνοντα μέσα, τον είδαν οι επίτροποι οι οποίοι ήταν. Ήξεραν ποιο είναι αυτό ο Κύριος τέλο πάντων, είχε μια θέση ας πούμε σημαντική, του λένε αλλά κάτι είσαι εδώ μαζί μα. Τιμή ένεκα, τον έβαλα στο μπαγκάρι. Είναι η χειρότερη θέση τη εκκλησία ε, και οι επίτροποι οι οποίοι είναι πάντοτε καλοί άνθρωποι, αλλά υπάρχουν και μερικές εξαιρέσεις, ε, εκείνη την ώρα του κουβέντιας, κουβέντιαζα. Μετρούσαν συνέχεια τα χρήματα, κύριε Χριστάκη. <laughs> Μετρούσαν τα χρήματα, έκοβαν αποδείξεις για τους γιορτάριδες, έγραφαν τα μνημόσυνα, έγραφαν τις γιορτές, ελέαν και καμιά κουβέντα του ανθρώπου για να μην θεωρηθεί ότι ε, εν α πούμε, πανδαιμόνιον εν ολίγης. Ο άνθρωπος αυτός ε, πήγε, νεύραζε μέσα του. Μα τι να κάμα, πούμε. Ε, Δεν μπορούσε να καταλάβει τι του γίνεται. Τέλος, η λειτουργία δεν κατάλαβε λέξη. Δεν άκουσε τίποτα, δεν πρόσεξε τίποτα. Πήγε σπίτι, ε, έτσι μισο σκανδαλισμένος, μισο τι είναι τότε τα πράγματα. Δεν καταλάβαμε τίποτα, ούτε στάθηκα. Την άλλη κυριακή όμως πάλι είχε μέσα του αυτήν τη διάθεση. Πάλι να πάει στην εκκλησία. Ξαναπήγε. Να σου πάλι η Επίτροπη, το τσάκωσα. Πάλι εκεί τη και στο παγκάρι. Το ξανάβαλαν εκεί. Τέλος πάντων. Να μην τα πολυλογούμε. Πήγαινε αυτός στην εκκλησία, τον έπηγαν αυτοί μες στο παγκάρι προσπαθούσε να προσευχηθεί λίγο να καταλάβει τίποτα, τι δηλαδή λεγόρα στην Εκκλησία έκανε μια προσπάθεια μέσα του ανεξήγητη, ούτε ο Κύριος δεν καταλάβαινε καλά-καλά μέχρι που του πήρε το παιδί του στο σπίτι μια μετάφραση της Θεία λειτουργία που δώσαμε στα παιδιά στο σχολείο οπότε αν την ίδια και έμεινε έκπληξη αυτό το πράγμα έψαχνα εγώ ένα βιβλίο που να γράφει λειτουργία και να είναι και μεταφρασμένη το είδε και το πήρε, το διέβασε, τέλος πάντων. Και ενώ ήταν είχε όλες τις προϋποθέσεις για να σκανδαλιστεί, γιατί οι Επίτροποι σχολίαζαν τον Παπά, σχολίαζαν τους Ψάρτες, σχολίαζαν τον Νέο Κόρο, σχολίαζαν τον Κόσμο. Έχει ευλογία αν οι τα κάνουν αυτά τα πράγματα, έχουν άδεια να τα, τα κάνουν. Διότι και χωρίς άδεια πάνε τα κάνουν, οπότε να δίνουμε την άδεια να τα κάνουν. Ε, και τι έγινε τελικά, ο άνθρωπος αυτός έγινε ένα πολύ πιστός άνθρωπος της εκκλησίας συνειδητός άνθρωπος και έγινε μέσα στην καρδιά του έτσι η φλόγα της αγάπης του Χριστού πάει πάντοτε τώρα στο παγκάρι δεν το αποφεύγει το παγκάρι, πάει εκεί και μάλιστα βοηθάει στο μέτρημα των χρημάτων μετά την λειτουργία και τέλο πάντων βρήκε τη χάρη σε αυτή την πιο άσχημη θέση του ναού. Και λέει κανεί, κοίταξε, τι σημαίνει αγαθή γη. Έτσι, είναι όπω λέμε, αυτό το χωράφι τόσο καλό, και ένα καυσόξυλο να φυτέψει, ένα φυτρόσι, ένα βγάλει καρπό. Είναι δυνατό χωράφι, είναι εύφορο χωράφι. Το άλλο, ό,τι και να το βάλει, αλλά τι είναι, δεν παράγει τίποτα. Το βλέπουμε πολλές φορές και με εμάς στους που δημιουργόμαστε, ας πούμε, στις Ξέρετε, κάποιος Αγιορείτης είπε ένα αστείο, μια μέρα λειτουργούσαμε, και είπε ο διάκο «Κύριε σώσον τους Ευσεβείς». Και χαμογελώντας λέει αυτός ο Γέροντας, «Κύριε σώσον ημάς από τους Ευσεβείς». Τι ήθελε να πει. Ότι, ξέρετε, οι πιο, οι, πιο, οι πιο δύσκολοι άνθρωποι καμιά φορά είμαστε εμείς που στην Εκκλησία και εμείς οι άνθρωποι που στην Εκκλησία και στις ομιλίες μπορεί να γίνουμε πολύ μεγάλη εχθροί της Εκκλησίας. Εγώ το είδα αυτό το πράγμα όταν ήμουν στη Λευκοσία όχι τη στη Λέμεσό, το συνήντησα. Είχα αρκετέ περιπτώσει ανθρώπων οι οποίοι έρχονταν στι ομιλίε, έφεραν και τα παιδιά τους και κάποια στιγμή οι ίδιοι αυτοί αντέδρασαν τόσο πολύ διότι το παιδί τους εξεδήλωσε, α πούμε, ε, μια, μια επιθυμία να κάνει κάτι περισσότερο στην πνευματική ζωή. Και λέω καλά, λέω στην Μάνα, εσύ, αφού εσύ εχόσμου τον καιρό τι ομιλίε, άκουγε τόσα χρόνια τι ομιλίε μου, άκουσε εμένα στι ομιλίε να πω κάτι από αυτά τα οποία εσύ εσύ δεν έφερνες τα παιδιά σου την ομιλία Εσύ δεν έφερνες τα παιδιά σου να εξομολογηθούν Εσύ δεν τους εμίλαζες για το Θεό Γιατί τώρα όλη αυτή η αντίδραση Και αυτοί οι άνθρωποι γίναν πολέμοι, φοβεροί πολέμοι α πούμε Όχι εμένα προσωπικά, διότι εντάξει Δεν είναι θέμα προσωπική μου εμένα Αλλά ακόμα και τις εκκλησίες τη της Και μου έκαμε εντύπωση αυτές τις μέρες μια μάνα Ακούτε τώρα κάτι περί μοναχισμού που λέγονται στα ράδια, έτσι. Και μιλούν, αυτοί οι οποίοι έγραψαν βιβλία για γέροντες, καταλάβατε, μιλούν αντί του μοναχισμού. Φοβερό πράγμα, φοβερό. Λοιπόν, πήρε μια μάνα τηλέφωνο και φώναζε. Η οποία έχει όλες τις κασέτες μου που τι έπαιρνε ο γιος της. Και τις άκουγεν όλες και άκουσε ομιλίες τους όλε. Αλλά τώρα διαφωνώ και ξέρω εγώ τις ιστορίες, γιατί ο γιος της, ας πούμε, υποπτεύεται αυτού του γιος πιθανόν να γίνει ο κληρικός ή ο μοναχός κληρικός τι θα γίνει. Ε, βλέπετε ότι γιατί δεν ακούει τον ίδιο λόγο, είμαστε εδώ 200-300 άνθρωποι σε μια ομιλία, σε μια λειτουργία, είμαστε όλοι. Ακούμε τον λόγο του Θεού όλοι. Άλλος δέχεται τον λόγο και καρποφορεί, άλλος δέχεται τον λόγο και δεν καρποφορεί και άλλος γίνεται και εχθρός του Λόγου ακόμα του Θεού γιατί έτσι λειτουργεί μέσα του Αυτό που λέει ο προφήτης Δαβίδ «Εκλίνατε απέ μου οι και εξερευνήσω σας την Θεού» σημαίνει ότι πράγματι για να μπορέσεις να μπεις εις το βάθος του Λόγου του Θεού πρέπει να είσαι αγαθή γη πρέπει να είσαι καλή γη να έχεις καθαρή καρδιά άμα δεν έχεις καθαρή καρδιά δυστυχώς όχι μόνο μπορεί να απορρίψει τον Λόγο αλλά αν μπορείς και εχθρό του Λόγου του Θεού το είδαμε πάμπολες φορές είδαμε ανθρώπους οι οποίοι ήταν τη Εκκλησίας και ιερεί ακόμα και ιερείς και θεολόγοι ξέρετε είναι οι χειρότεροι εχθροί της Εκκλησίας όταν εκπέσουν από τη Χάρη του Θεού όταν τους εγκαταλείψει η όχι απλώς γίνονται αδιάφοροι το αδιάφορο είναι το λιγότερο γίνονται εχθροί του Θεού πραγματικά εχθροί του Θεού δηλαδή τόσο πολλοί εκπίπτουν από τη χάρη του Θεού που μισούν τον Θεό πραγματικά και μπορεί να είναι ας πούμε, και κληρικοί, μπορεί να είναι και θεολόγοι μπορεί να είναι και άνθρωποι της εκκλησίας είναι φοβερό πράγμα δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος, ε, δεν καθαρίζει την καρδιά του δεν μπορεί να καταλάβει τίποτα. Γι' αυτό λέει ο Χριστός κάπου, προσέχετε μην δότε τα Άγια της κοισή και μην βάλετε τους Μαργαρίτας έμπρος των χείρων. Μην δίδετε Μαργαριτάρια στους χείρους και μην δίνετε Άγια πράγματα στους σκύλους. Όχι γιατί οι άνθρωποι είναι χείροι και σκύλοι, όχι. Αλλά γιατί καμιά φορά η ψυχική μας κατάσταση είναι τέτοια που δεν διαφέρει, ας πούμε, των αλόγων ζώων. Όπως κάποιοι άνθρωποι ήρθαν κάποτε ας πούμε, στο Όρος, γνώρισαν γέροντες και βλέπεις κανιά φορά αυτοί οι άνθρωποι να χρησιμοποιούν εκείνη την τελείως τυπική και έτσι επιφανειακή γνωριμία ακόμα και για να πλουτίσουν. Ε, εδιέβασα βιβλία για τον Γέρο Παΐσιον, το οποίο τραβώ τα μαλλιά μου. Βιβλία για τον Παπαεφρέμ τον Κατωνακιώτη, από ανθρώπους που εμείς ξέραμε, είμαστε κοντά τους, ότι ας πούμε, οι γέροντες είχαν μεταβίας ενίχων του αυτούς τους ανθρώπους. Κι όμως ότι γνώρισαν τους γέροντες και έγραψαν και έκαμαν και τα λοιπά. Και Ποιο είναι ο απότερο σκοπό Να βγάλει λεφτά Από το βιβλίο Ή να βγάλει δόξα Από το βιβλίο Δεν καταλαβαίνει τίποτα Τίποτα Είναι Όπως Ας πούμε Ένας άνθρωπος Ο οποίος έχει ένα πολύτιμο πράγμα στα χέρια του Αλλά δεν το καταλαβαίνει Και το χρησιμοποιεί για το κακό του έτσι είναι ο άνθρωπο ο οποίο πραγματικά δεν έχει μέσα του αίσθηση πνευματική είναι ζυμωμένος μέσα στα ποικίλα πάθη του και γι' αυτόν τον λόγο και τα βλέπει όλα άσχημα και παράξενα και τα παρεξηγεί και τα διαστρέφει και τελικά αντί ο Θεός και η Εκκλησία να λειτουργούν μέσα του σωστικά και σωτήρια λειτουργούν ανάποδα και Αντί να σώζεται, κολάζεται που λέμε έτσι. Αντί να σώζεται, χάνει και τον εαυτό του και δημιουργεί και προβλήματα και στον εαυτό του και στους γύρω του και στην εκκλησία ολόκληροι. Τέτοιοι άνθρωποι ήταν και ιεραισιάρχες, οι οποίοι ήταν και πατριάρχες ακόμα και επίσκοποι και ξέρω εγώ μοναχοί και λαϊκοί. Κι όμως η διαστραμμένη ψυχική κατάσταση του οδήγησε ώστε να κάνουν τεράστια προβλήματα μέσα στον χώρο της Εκκλησίας να διασπάσουν και να διχάσουν την Εκκλησία να χτυπήσουν την Εκκλησία χωρίς κανένα, κανένα, καμιά συστολή και νομιζόμενοι πολλές φορές ότι αυτό που κάνουν είναι και έργο του Θεού γι' αυτό είναι απαραίτητο ο άνθρωπος να έχει καλή καρδιά να έχει αγαθή καρδία να έχει αυτό που έλεγε ο γέροντας τη καρδία του να τη μεταβάλει από κακό εργοστάσιο που φτιάχνει σφαίρες να το κάνει καλό εργοστάσιο που φτιάχνει δισκοπότηρα. Να κάνει τον εαυτό του με καλοσύνη. Το βλέπουμε πάρα πολλέ φορέ και το λέω για εμά που είμαστε τη Εκκλησίας άνθρωποι. Βλέπει, έρχεται, έρχεται κάποιο να ξυμολογηθεί. Κάθεται έξω από την πόρτα του ξυμολογηταρίου. Μπαίνει μέσα κάποιο να ξυμολογηθεί. Αρχή καθυστερεί, έξω νευριάζει κάποιος ε, ξέρω εγώ θυμώνει, ε, ξεγείρεται, βάζει κακούς λογισμούς γιατί είναι μέσα του η ώρα και εγώ που πάω πέντε λεπτά με κρατ... και μου λέει τίποτα και αυτός που πει είναι, ή αυτή που πει είναι κρατά μια ώρα και να δούμε τι λένε ή να δούμε τι γίνεται ή να δούμε τι κάνουν, μέχρι και λογισμούς εσχρούς μπορεί να καλλιεργήσει μέσα του για το τι γίνεται μέσα στο Ξημολογητάριο και τι καθυστέρησε. Δεν βάζει έναν λογισμό να πει ο αδελφός, πούμε που είναι μέσα για να έχει τόση ώρα, σημαίνει κάποιο λόγος υπάρχει. Δεν είναι δυνατό να κάθεται έτσι. Για να το κρατά ο πνευματικό σου στην ώρα μέσα, υπάρχει λόγος. Και για μένα να με κρατά δυο λεπτά μόνο, υπάρχει ο δικός μου λόγος. Μέχρι και ξύλον είδα έξω από το Ξημολογητάριο. Το καταλαβαίνετε αυτό. Το θυμάσαι κύριε Νίκο, στον Μαχαιρά, μία φορά δύο κυρίες, είχαν την καλή διάθεση να δώσουν πουνιές. Έξω από την πόρτα του εξομολογηταρίου, εμπλήρη, ε, συντετριμένη καρδία, σου πρέπει να εξομολογηθούν. Είναι μεγάλη υπόθεση, γιατί δηλαδή, πραγματικά, ξέρετε, πάσχομαι κυριολεκτικά, πώς, πώς μπορούμε να μεταβάλλουμε την καρδιά μας, να την κάνω με αγαθή καρδία. Να φύγουν οι πονηρίες από μέσα. Να γίνει αυτό που λέει εδώ, «Εκλίνατε απ' μου οι πονηρευόμενοι». Να αποβάλω όπως, όπως που κάνουν με τον και βγάζω από μέσα μου όλα τα κακά που έχω μέσα μου. Και εραφραίνει το στομάχιμα, ας πούμε. Έτσι είναι κι αυτό. Να βγάλεις αυτά τα πράγματα. Πάψε να τα βλέπεις όλα διαστραμμένα, όλα ανάποδα, όλα ξενάστραφα σε ώρα να βάζεις τον κακό σου λογισμό μέσα κάμε καλούς λογισμούς γιατί στο κάτω κάτω εκείνος που κάνει κακούς λογισμούς τρώγεται μόνος του και δημιουργεί και προβλήματα και στους άλλους αλλά τρώγεται πρώτα ο ίδιος ο ίδιος υποφέρει και ύστερα υποφέρουν και άλλοι που είναι μαζί του είναι μεγάλη υπόθεση το να έχει ο άνθρωπος αγαθήν καρδιά αυτός ο άνθρωπος ο Θεός δεν θα Τον αδικήσει. Όπου και να είναι και εκτός εκκλησία να είναι ο καλός Θεός θα βρει τρόπο να Τον ελκύσει κοντά Του και βλέπεις καμιά φορά πραγματικά δηλαδή τρίβεις τα μάτια σου βλέπεις κάποιους ανθρώπους με τόση απλότητα, τόση αγαθή διάθεση τόση καθαρότητα μέσα στην καρδιά του και είναι και Εκκλησίας. Και βλέπεις μέσα στην Εκκλησία κανιά φορά ανθρώπους που, που προσεύχονται και διαβάζουν και κάνουν και φτιάζουν Κι όμως η πονηριά είναι μέσα του πούμε. Το, το, να, το, να, το πράγμα να μην το βλέπει πάντα από την ίσια, να το κοιτάξει από την αξινάστραφη να το, να το κοιτάξει από άλλες πλευρές να βάρει την καχυποψία μέσα του τι λέει κανείς καλά ρε παιδί πούμε. αυτό το Ευαγγέλιο που ακούμε και που διαβάζουμε δεν είναι, ενήργησε τίποτα μέσα μας μπαίνουμε, βγαίνουμε μέσα στην εκκλησία μέσα στην λειτουργία τελικά ποιο είναι το όφελος δεν λειτουργά μέσα μας κάτι ή τουλάχιστον εντάξει βλέπουμε τα χάλια μας έχουμε ένα αναστεναγμό μετανοίας λέμε Θεέ μου λυπήσουμε θεράπευσε την ψυχή μου Ύασε την ψυχή μου ότι ασθενη είμαι. είμαι άρρωστος τουλάχιστον το καταλάβαμε ότι είμαστε αρρωστοί Εάν το καταλάβαμε ότι είμαστε αρρωστοί είναι επιτυχία γιατί όταν το καταλάβεις τότε θα στενάξεις μπροστά στο Θεό και θα πεις αυτό το Θεέ μου, λυπήθουμε σε παρακαλώ των αμαρτωλό, των πονηρό άνθρωπο, που ακούω τον Λόγο του Θεού και δεν τον αφήνω να καρποφορήσει γιατί είναι πονηρή η γη μου είναι πονηρά η καρδία μου Έτσι λοιπόν, όταν έχουμε ένα αγαθή καρδιά και αποβάλλουμε από μέσα μα την πονηρία, τότε μπορούμε πραγματικά να εξερευνήσουμε τι εντολέ του Θεού. Του Θεού, μου λέει ο, Δα, ο Δαβίδ, δηλώνοντα αυτή τη σχέση που είχε με τον Θεό. Τότε μπαίνει μέσα στο βάθο και στο πλάτο των θείων νοημάτων. Τότε καταλαβαίνει τον λόγο του Θεού. Τότε γίνεσαι και εσύ χτύρμον. Όσο πατήρι μόνο ουράνιο τη χτύρμανε στην, και γίνεσαι τέλειο. Όσο πατήρι μόνο ουράνιο τέλειο, Εστή. Γίνεσαι πραγματικά παιδί του Θεού. Όπω βλέπει ένα μωρό και λες, τον το μωρό, μοιάζει του πατέρα του, είναι ο ίδιο ο πατέρα του. Έτσι μιλά, όπω ο πατέρα ή όπω η μάνα. Αγαθή καρδιά, το βλέπει, έχει πάνω του τα αγαθά. Όλα που έχει, έχει η καρδιά του γονιού του. Είναι παιδί του το γονιόν, του γνήσιο. Έτσι μοιάζει και ο άνθρωπο του Θεού, ο οποίος πάνω του έχει αυτή την εικόνα του Θεού, την αγαθοσύνη την, την εμπραότητα την σοφροσύνη, την γλυκύτητα την, την αθωότητα να, να, να είμαστε καθαροί άνθρωποι στο μυαλό μας, όχι αφελείς όχι ανόητοι αλλά καθαροί την καρδία να, να βγάλουμε την πονηριά από μέσα, για να έχει καρκούς πολλούς η σχέση μας με τον Θεόν και προχωράμε πιο κάτω στον 116. Αντιλαβού μου κατά το λογιό σου και ζήσομαι και μη κατεσχύνεις από τις προσδοκίες. Μου. Πάρε με εσύ λοιπόν, αντιλαβού, πάρε με εσύ σύμφωνα με την υπόσχεσή σου και να με ζήσεις και να μη με εντροπιάσεις από το ότι εγώ προσεδόκουν και ήλπιζα σε σένα. Βοήθησόμι και σωθήσομε και μελετήσω τι δικαιώμασίς σου διαπαντός. Βοήθησέ με και όταν με βοηθήσεις θα σωθώ και θα μελετήσω στα δικαιώματά σου πάντοτε. Εξουδένοσας πάντα στου αποστατούντας από τον δικαιωμάτο σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτό. σα έδιωξε μακριά, εξυφτέλησες και εξουδετέρωσες όλους αυτούς οι οποίοι αποστατούν από τις εντολές σου, από τα δικαιώματά σου. Διότι ό,τι είχα μέσα στο μυαλόν τους ήταν αδικία, ήταν άδικον πράγμα, ήταν κακό, δεν ήταν σύμφωνο με το θέλημα του Θεού. Παραβαίνοντας ελόγισάμην πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο εγάπησα τα μαστήριά σου. Εθεώρησα ότι όλοι αυτοί οι οποίοι παραβαίνουν τον Λόγο του Θεού, είναι μακρά του Θεού, είναι μέσα στην αμαρτία Γι' αυτό λοιπόν εγώ αγάπησα τα μαρτύριά σου Δια τούτο αγάπησα τα μαρτύριά σου Εδώ θέλω να σταθώ έτσι για λίγο Να πω ότι εμείς ερχόμαστε εδώ στην Εκκλησία και μελετούμε τον Λόγο του Θεού Για ποιο λόγο, δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει Θεός Πιστεύουμε Τι είναι αυτό που μας λείπει και γιατί ας πούμε παρουσιάζομαι την, την εικόνα που δεν είναι ευχάριστη διότι ξέρετε η πίστη είναι το, το σκαλοπάτι το πρώτο σκαλοπάτι πάνω στο οποίο πατάς και να βγεις τα επόμενα η πίστης λέει ο Απόστολος Παύλος θα καταργηθεί μια ώρα διεσχά τη μέρα στη Βασιλεία του Θεού και εμείς δεν καλούμαστε απλώς να πιστεύσουμε ότι υπάρχει Θεός να πιστεύω στον Θεό αλλά καλούμαστε να αγαπήσουμε τον Θεό αυτός είναι ο αγώνας μας γι' αυτό λέει εδώ ότι αγάπησα ή γάπησα τα ότι μαστήριά σου δηλαδή ηγάπησα τα μαστηρια σου δηλαδη η σχεση μας με τον Θεό δεν πρέπει να είναι σχέση πίστεως μόνο αυτό είναι το πρώτο πράγμα είναι, είναι οι βάσεις αλλά δεν πρέπει να μείνουμε εκεί η σχέση μας με τον Θεό πρέπει να είναι σχέσεις αγάπης πρέπει να αγαπούμε τον Θεό και πως αγαπάς κάποιον αγαπάς κάποιον όταν αυτός είναι για σένα ύπαρξης είναι πρόσωπο είναι κάτι το οποίον έχεις μία σχέση μαζί του δεν μπορείς να αγαπήσεις κάτι το αφηρημένο. δεν μπορεί να αγαπήσεις μια ιδέα ας πούμε, ποιος μπορεί να αγαπήσει μιαν ιδέα δεν μπορεί να αγαπήσει μια φιλοσοφία αλλά αγαπάς ένα πρόσωπο και αυτό το πρόσωπο είναι σε απασχολή ημέρα και νύχτα. Όπως όταν αγαπάς έναν άνθρωπο, όπως να αγαπάς το παιδί σου, το σκέφτεσαι, το θυμάσαι, θέλεις να τον πάρεις τηλέφωνο, να του μιλήσεις, θέλεις να έρθεις σπίτι σου, να πας σπίτι του, να είναι πολλές ώρες μαζί, γιατί το παιδί, το παιδί σου το αγαπά, το προσέχει. Ε, έχεις μια σχέση να αγάπη μαζί του δεν είναι απλώς ότι ε, υπάρχει το παιδί μου και μου είναι αρκετό όχι, έχω μια αγάπη με το παιδί μου είναι κάτι περισσότερο το ίδιο και με τον Θεό δεν είναι αρκετό ότι πιστεύουμε στον Θεό πρέπει να αγαπούμε τον Θεό και έτσι μπορούμε να καταλάβουμε και την νοοτροπία των Αγίων γιατί οι Άγιοι έκαναν αυτά τα πράγματα που έκαναν διαφορετικά δεν θα καταλάβουμε ποτέ τους Αγίους αλλά και έτσι και εμείς αν μπορέσουμε να αγωνιστούμε για να γίνουμε και εμείς μιμητές των Αγίων διαφορετικά θα πούμε κοίταξε ε, τι πρέπει να κάνω για να σωθώ θα κάνω αυτά τα πράγματα και τίποτα περισσότερο αφού είναι να σωθώ που να σωθώ ε, ας μπω και σε μια άκρη να μπω στη μέση του Παραδείσου Μόλι να περάσουμε την πόρτα, εκεί στο Ξοπόστη καλά είναι, μέσα να είμαστε την τάξη. Λέμε έτσι, με απλότητα. Ε, δεν θέλουμε να πάμε πιο μέσα, γιατί φοβόμαστε και τις συνέπειες. Ε, λέμε ναι, εντάξει ας πούμε, αλλά ας θέλει και τίποτα ο Θεός παραπάνω από μας. Ε, είπαμε ας πούμε, αλλά πρέπει και ο Θεός να ξέρει τα μέτρα Του, όχι να ζει τα πράγματα που μα να τα κάνουμε ερώτησε κάποτε κάποιον δηλαδή είσαι έτοιμος να κάνεις το θέλημα του Θεού εάν ο Θεός είτε παρών εδώ μπροστά σου και σου πει ποιο είναι το θέλημα του, είσαι έτοιμος να το κάνεις και του βλέπεις ότι δεν ξέρω αν μου πει κάτι που δεν το θέλω βέβαια ποτέ δεν θα σου πει ο Θεός αλλά βλέπετε έχουμε αντιστάσεις μέσα μα. Λες, κοίταξε, για καλό και για εγώ να μην μας πει τίποτε, να παίρνουμε αυτά που του δίνουμε. έτσι. Πάμε στην εκκλησία, κάνουμε τιοφτές μας, ξανάβουμε τα κεριά μας, κάνουμε μια λαιμονσύνη, κάνει το, όχι παραπάνω πράγματα, γιατί μπορεί να έχουμε συνέπειες ύστερα. Έτσι. Όπως ε, ε, έχεις να κάνει με έναν άνθρωπο, μπορείς, κοίταξε, εντάξει, χαιρέτατο, πες του καλημέρα, καληνύχτα, χρόνια πολλά, ξέρω εγώ, όχι πολλά παρεφέρεια, α πούμε. Γιατί μπορεί να είσαι μετά και να έχουμε ιστορίες. Και φορά τι κάνουμε και με τον Θεό. Θέλουμε να έχουμε σχέση με τον Θεό, ή εμείς ή τα παιδιά μας, αλλά με μέτρο. Προς Θεού, όχι παραπάνω. Γιατί άλλη μόνο μαζίστερα. Γιατί ο Θεός είναι απαιτητικός. Αν μας θέλει κάτι παραπάνω από εμά, τι κάνουμε μετά. Ε, αυτό δεν είναι αγάπη, έτσι. Αυτό είναι... Πακάλικα πράγματα η αγάπη είναι άλλα μέτρα αυτός που αγαπά τον Θεό έτσι λέει στον Θεό έχει μια, μια άνεση δεν φοβάται τον Θεό όπως να αγαπάς έναν άνθρωπο λες κοίταξε Ζήταμε ό,τι θέλεις ζητάμε ό,τι θέλεις και εγώ το δώσω γιατί σε αγαπώ και χαίρεσαι όταν σου δίνει την ευκαιρία αυτό το πρόσωπο που αγαπάς να κάνει κάτι για Αυτόν Και όσο πιο δύσκολο πράγμα κάνεις για Αυτόν Σου είναι ακόμα πιο ευχαριστό γιατί Εκοπίασες, γιατί θυσίασες Γιατί στερίθηκες εσύ κάτι Για να δώσεις αυτό που αγαπούσες Έτσι ήταν και οι Άγιοι Αγαπούσαν τον Θεό Και επειδή αγαπούσαν τον Θεό Ήταν πρόθυμοι Ήταν γεμάτοι χαρά Δεν ήταν μίζεροι άνθρωποι Δεν εμετρούσαν τον κόπο Δεν εμετρούσαν τίποτα έτρεχα προθυμία σε αυτήν τη σχέση του με τον Θεό. αυτό λοιπόν είναι που ζητούμε εμείς να αγαπούμε τον Θεό και να καίγεται η καρδιά μας από αγάπη προς τον Θεό όχι μια πίστη ότι υπάρχει Θεός το ότι υπάρχει Θεός το ξέρουμε και τα δαιμόνια πιστεύω και φρίσουν, αλλά τι τους ωφέλησε που πιστεύω αφού δεν αγαπούν τον Θεό με, αλλά δεν αγαπούν ενώ οι Άγιοι αγαπούν τον Θεό και επειδή αγαπούν τον Θεό έχουν άλλη σχέση μαζί του και προχωράει στο 120 καθήρωσον εκ του φόβου του τα μου από γάρτων κρυμάτων σου φοβήθη καθήρωσε λέει κάρφωσε τα νέκρωσε τα από το φόβο σου στις σάρκε μου δι διότι εφοβήθηκα από τα κρίματά Σου, από, τον, από, την, από τις κρίσεις Σου. Όταν λέμε «Φόβο Θεού», το είπαμε κι άλλες φορές, ή στη Γραφή και στα έργα των Πατέρων, που μιλούν για τον φόβο του Θεού, και λέμε «Μετά φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέρχεται. φόβο και τρόμο προσέρχομαι Χριστό τον Βασιλείμον Θεό». Όλα αυτά τα πράγματα, να μην μας παίρνουν το μυαλό μας σε ψυχολογικά πράγματα. Ο φόβος του Θεού δεν είναι ο φόβος ψυχολογικός. Δεν είναι να πάω εκεί ξέρω και να φοβούμε όπως φοβούμε έναν δράκοντα ή όπως φοβούμε έναν εχθρόν όπως φοβούμε κάτι το, το, το δύσκολο για μένα. Δεν είναι αυτός ο φόβος του Θεού. Ο φόβος του Θεού είναι ένας καρπό της αγάπης του Θεού όταν αγαπάς κάποιον άνθρωπο τόσο πολύ τότε και, και τον χαίρεσαι αλλά και φοβάσαι να μην γίνει τίποτα που να στερηθείς αυτή την αγάπη να μην γίνει κάτι που να σε απομακρύνει από αυτή την αγάπη να μην πληγώσεις αυτή την αγάπη έτσι ήταν ο φο... είναι ο φόβος του Θεού και ακόμα κάτι όταν αγαπάς τον Θεό, ξέρεις τι είναι ο Θεός, ξέρεις τι πράγμα είναι ο Θεός και ξέροντα τι είναι ο Θεός και βλέποντας και σαν τι έκαμε ο Θεός για μας, τότε φοβάσαι τον Θεό πράγματι, όχι ψυχολογικά, αλλά ας το πούμε, δεν ξέρω να βρω μια άλλη λέξη, ατοποδαίος, ίσως μοιάζει περισσότερο αυτή η λέξης, αυτό που θέλω να πω ε, στέκεσαι μπροστά στο γεγονό του Θεού και γίνεσαι όπως, όπως το κερί το κερί ανάβει έτσι φωτίζει γύρω του και καίγεται και το ίδιο και ο άνθρωπος του Θεού φλέγεται από την αγάπη του Θεού φωτίζει τους γύρω του και λιώνει και το ο ίδιος από την αγάπη αυτή γίνεται ένα πράγμα μαζί με τον Θεό ενώνεται με τον Θεό αγαπά τον Θεό, φοβάται τον Θεό αλλά όχι το φοβάτε τον τρέμει ψυχολογικά αλλά η σχέση του με τον Θεό είναι μια σχέση τόσο σοβαρή τόσο λεπτή τόσο πολύτιμη σχέση που είναι σαν να κρατάς στα χέρια σου ένα πολύτιμο κρίσταλλο, α πούμε, πανάκριβο που το χαίρεσαι, που το κρατάς αλλά φοβάσαι μη σου πέσει φοβάσαι, λες Παναγία, μα, αν πέσει αυτό το πράγμα ή αν γίνει κάτι για το σπάσω αν γίνει κάτι και του το, το κάνω μια ζημιά τι γίνεται μετά κάπως έτσι ας το πούμε, λειτουργεί αυτός ο φόβος του Θεού οπότε, λέει εδώ ο Δαβίδ εκ του φόβου στα σάρκασμα. Όταν, όταν αισθάνεται ο άνθρωπο του Θεού αυτή τη σχέση, τη ζώσαν σχέση με τον Θεό τότε ορόκληρος ο άνθρωπος αλλάζει και ο νους του και η καρδιά του και το σώμα του ανθρώπου το σώμα δεν κινείται άταχτα, δεν κινείται φιλίδωνα, δεν κινείται φύλαφτα, αλλά γιάζεται το σώμα του ανθρώπου γίνεται άγιο το σώμα γίνεται φρόνιμο γίνεται πιθύνιο στι τις του Πνεύματος το σώμα μας γίνεται ναός του Αγίου Πνεύματος ναός του Θεού και γίνεται Άγιον και Πολύτιμον και Τίμιον και εύκολα είναι καθυλωμένο δεν έχει επαναστάσεις δεν έχει τις άταχτες εκείνες επαναστάσεις τις αρχικές που μπορεί να έχει ας πούμε, σε μια ζωή μακρά του Θεού αλλά αποκτά μια, μια σύνεση, μια, μια ε, ε, καθαρότητα και το σώμα του ανθρώπου το ίδιο γιατί ο άνθρωπος αγιάζεται ολόκληρος όλες του οι κινήσεις και όλη του οι βαπτίζεται μέσα σε αυτή τη χάρη και τη σχέση του με τον Θεό και έτσι αισθάνεται και παρακαλεί τον Θεό αυτή η παρουσία του Θεού να δώσει αυτή την, την, την ηρεμία στην ψυχή και στο σώμα του διότι βλέπει εφοβήθη λέει από τον κρεμά του σου. βλέπει το πως ενεργεί ο Θεός και μένει ο άνθρωπος πραγματικά εξτατικός λέει πόσο ο Θεός ενεργεί και τι σπουδαίο πράγμα είναι ο Θεός αλλά και πόσο εύκολα μπορείς να ξεπέσεις από την αγάπη του Θεού εάν δεν προσέξει. Το ότι οι Άγιοι αυτό δεν είναι ένα δείγμα δειλίας αλλά δείγμα ταπεινώσεως. Αυτός που λέω εγώ δεν φοβάμαι πλέον δεν κινδυνεύω όσο κι αν φαίνεται έτσι ξέρω εγώ δυνατό δεν γυμνάται από την ταπεινή καρδία. Ο ταπεινός άνθρωπος πάντα προσέχει. Πάντα φυλάγει τον εαυτό του. Πάντοτε λέει ότι κοίταξε δεν έχω εμπιστοσύνη, άνθρωπος είμαι, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει, μπορεί να πέσω, μπορεί να, να, να κλονιστώ, μπορεί να πάθω οτιδήποτε. Δεν ξεθαρεύει και να τρέχει άφοβα και ασύνετα, γιατί αυτός που τρέχει ασύνετα και άφοβα ε, είναι σχεδόν βέβαια, βέβαια ότι κάποια ώρα θα την πατήσει και θα πατήσει πάνω σε κανένα σάπιο σανίδη και να πάει κάτω. Εδώ να σταματήσουμε για σήμερα. Ε, έχουμε ακόμα... Ναι, έχουμε ακόμα και άλλες φορές. Θα είμαστε εδώ στις... 11.00. Νομίζω. 11.00. Ναι κανονικά, δηλαδή σε 15 μέρες. Εμείς σας κάνουμε την προσευχή μας και να πάμε κανονικά. Χριστέ το φως του αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον εχόμενοι στον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του πρόσωπα και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών Σου. Πρεσβείες της Σου και πάντου Σου τον Αγίον Αμήν. Διευχόν Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Σου Χριστέ ο Θεός, Ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ και ο Θεός μαζί σου.